Σκέφτομαι την βδομάδα που προσπέρασα. Ναι, σκέφτομαι τη βδομάδα που προσπέρασα. Παρασκευή, σύγχυση, Σάββατο, σύγχυση, Κυριακή, σύγχυση, Δευτέρα, σύγχυση, Τρίτη, Σύνχηση, Τετάρτη, σύγχυση, Πέμπτη, δηλαδή σήμερα, πέμπτη μάγκα. συνολο συνολοπαγόνο, Θυμάμαι πως έρχεται η μουσική από το δωμάτιο στο άλλο δωμάτιο. Θυμάμαι τα μαλλιά στα μαλλιά, τα μαλλιά στο αυτί, τα μαλλιά στο σβέρκο, τα μαλλιά στο πάτωμα. Τα μάτια στην επιφάνεια. Το στόμα το ξανάρχεσαι να μου πέισε μεσέ μεσέ μεσέ μεσά. να κάνω, γαμίσου, τι να κάνω, προφορικός, γρεπτός, μουσικός, παραστατικός, κακός, κακός και επός να συμπεριφέρομαι, καλός, καλός. Το χέρι στο αγγίζω, τη μύτη στο αιχμαλωτίζω, το καβλί στο τεντώνω για να τεμαχίσω, γνώμη να τσιμπήσω, τα αυτιά, τα αυτιά, τα αυτιά στο άπειρο, το στο διότι στον ιδιότη, περνάω, προσπερνάω ειμαστε ζευγάρι, ζαυγάροι, είμαστε φίλοι, είμαστε συγγενείς, είμαστε γνωστοί, είμαστε γνωστοί, τι, τι, τι, τι, τι. Θα συνεχίσω μάλλον, θα υπολογίσω τη γνώμη μου, θα ζυγίσω και θα αναρτήσω για να σε ζήσω, δηλαδή να με εξαφανίσω, θέλω έλω, έλω. να με εξαφανίσω, σε μαλακτικό μανταρίνι, βανίλια, να με κρύψω, να με κολυμπήσω και ύστερα λίγο όμορφα να μου μυρίσω. ναι, να σου μυρίσω.